Κεφάλαιον Γιώτα Β, σελίδα 292, στήχη 1 έως 12, ο Κύριος διδάσκει τα πλήθη. 1. Εν το μεταξύ δε, όταν έλεγε ο Ιησούς τους λόγους αυτούς, εσυνάχθησαν πλήθος πολύ λαού τόσων, ώστε επατούντο οι άνθρωποι μεταξύ των. Και ήρχεσε τότε να ομιλεί πρώτον προς τους μαθητά του και να τους λέγει «Προσέχετε τον εαυτό σας από το κακό και μολυσματικό προζήμιο των Φαρισαίων» δηλαδή από την υποκρισία των, η οποία κάτω από το φαινόμενο της αληθείας και αρετής υποκρύπτει την πλάνην και διαφθοράν. 2. η υποκρισία των αυτή δεν θα μείνει διαπαντός σκεπασμένη. Τίποτε δεν υπάρχει οσονδήποτε καλά και αν είναι σκεπασμένο που να μην ξεσκεπαστεί στο τέλος και φανερωθεί και δεν υπάρχει κρυφό που δεν θα γίνει γνωστόν. 3. Διότι δε όλα θα φανερωθούν δι' αυτό Όσα κι εσεί ηλχύσατε να λέγετε μυστικά, ιδιαίτερω ανακοινούνται στα αληθείας του Ευαγγελίου ει εμπίστου ακροατά, θα ακουστούν ει το φω τη δημοσιότητο. Και εκείνο που ομιλήσατε ει το αυτοί, μέσα στα ιδιαίτερα σα δωμάτια θα κηρυχθεί επάνω από τι ταράτσε, ώστε να ακουστεί από όλου και να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο με τα πάση δημοσιότητος 4. Λέγω δε εσά, φίλου μου, θα αντιμετωπίσετε κινδύνου και διωγμού, μη παρασυρθείτε ει υποκρισίαν για να ασφαλιστείτε από αυτού. Μη φοβηθείτε από εκείνου που θανατώνουν το σώμα και ύστερα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο. 5. Θα σα υποδείξω δε εγώ. Ποιον να φοβηθείτε. Να φοβηθείτε εκείνον που αφού σα θανατώσει και σα αφαιρέσει την πρόσκαιρον και επίγειον ζωή, έχει εξουσία να σα ρίψει και στο αιώνιον πύρ τη κολάσεω. Ναι, σα λέγω, αυτόν πρέπει να φοβηθείτε. 6. Τους ανθρώπους μη τους λογαριάζετε, διότι κι αν ακόμη σα θανατώσουν, μην νομήσετε ότι ο Θεός σας εγκατέλειπε και δι' αυτό Όχι, πέντε σπουργίτια δεν βολούντε δυο ασάρια, δηλαδή 20 λεπτά. Κι όμως, ούτε ένα από αυτά δεν είναι ξεχασμένον και καταληλημένον εμπρός στα μάτια του Θεού. Επτά. Όσον δε διασάς μάθετε ότι ακόμη και οι τρίχε κεφαλής σας όλα έχουν αριθμηθείς και εξεύρει ο Θεό και τα πλέον ασήμαντα και ελάχιστα που μπορεί να σα συμβούν. Αφού λοιπόν παρακολουθεί ο Θεό όσα σα συμβαίνουν, μη φοβήστε. Είστε εσεί σαν συγκρίτω ανώτεροι από πολλά σπουργίτια. 8. Διαδέτους του και του κινδύνου ει του οποίου ενδέχεται να εκτεθείτε δια την προσεμέ πίστη σα, σα λέγω. Κάθε έναν ο οποίο θα με ομολογήσει ω ο τύρα του και θεόντου εμπρό στου ανθρώπου που κατατρέχουν την πίστη μου, και ο ιό του ανθρώπου ο θεάνθρωπο Μαισία, θα τον ομολογήσει και θα τον συστήσει ω λάτριν του και ω πιστό του ακόλουθον εμπρό στου αγγέλου του Θεού κατά την ημέρα τη κρίση. 9. Εκείνον δε που θα με αρνηθεί εμπρό στου ανθρώπου, θα τον αρνηθώ εξολοκληρού ολοκλήρου και εγώ εμπρό στου αγγέλου του Θεού. 10. Υπάρχει εν τούτη και άλλη πολύ βαρυτέρα αμαρτία από την άρνηση του ονόματό μου. Κάθε ένας που θα είπει λόγων εναντίον του ενανθρωπίσαντο ιού του Θεού, σκανδαλιζόμενος από το ασθενέ φαινόμενο τη ανθρωπίνη φυσεώς του, ενδέχεται να μετανοήσει και να συγχωρηθεί. Εκείνο όμω που θα είπε βλάσφημων λόγων κατά το Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματο, συκοφαντών εθελοκάκο στα σφανερά ενεργεία του πνεύματο, δεν θα συγχωρηθεί. Αυτό έχει πλέον πορωθεί. Και δεν υπάρχει ελπίδα να μετανοήσει. 11. Αλλά το άγιο πνεύμα, το οποίο ιδιώκτε του Ευαγγελίου μου και των οπαδών μου διατρέχουν τον κίνδυνο να βλασφημίσουν και να μείνουν γι' αυτό ασυγχώρητοι, δια σα θα είναι διδάσκαλο και οδηγό και προστάτη. Όταν δηλαδή σα οδηγήσουν προ δίκην εμπρό στα συναγωγά και σα αρχάς και σα εξουσία, μη ζαλιστείτε από την ταραχώδη φροντίδα περί του πώ ή τι θα απολογηθείτε ή τι θα είπετε. 12. Διότι το Άγιο Πνεύμα θα σας διδάξει κατά αυτήν την ώρα εκείνα που πρέπει να είπετε, ώστε όχι μόνον τους εαυτούς σας πιστικώς να υπερασπίσετε, αλλά και την σωτηριώδη αλήθεια να διακηρύξετε.